Η Ισπανία ήταν μια από τις ελάχιστες χώρες που ο αναρχισμός διατήρησε σημαντικές δυνάμεις μετά το επαναστατικό κύμα που σάρωσε την Ευρώπη ε, τη δεκαετία του 20, σαν απόλυφος τη Ρώσικής Στην πραγματικότητα, η αναρχική στην Ισπανία ήταν η, η παλιότερη, παραδοσιακότερη μαζική οργάνωση της εργατικής τάξης και είναι χαρακτηριστικό ότι ε, τόσο το Σοσιαλιστικό Κόμμα όσο και το Κομμουνιστικό Κόμμα προέκυψαν στην πραγματικότητα, σε αντίθεση ας πούμε, με το τι έγινε στην υπόλοιπη Ευρώπη, σαν διασπάσεις από, τις, από την οργάνωση των αναρχικών, σε διαφορετικές βέβαια περίοδους. Το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα ας πούμε, προέκυψε σαν διάσπαση της, της ΕΝΕΤ, η οποία είχε ιδρυθεί το 1910, όταν μπήκε στην Κομμουνιστική Διεθνή, τη δεκαετία του 20 και μετά από λίγο βέβαια αποχώρησε, αλλά ένα, ένα κομμάτι παρέμεινε και δημιούργησε έσπασε από τη ΣΕΝΕΤ και δημιούργησε το, ε, το κομμουνιστικό κόμμα της Ισπανίας. Ε, ο Τρότσκι χαρακτήριζε την ε, οργάνωση αυτή, έλεγε ότι στις γραμμές της ε, ΣΕΝΕΤΕ ήταν συγκεντρωμένη αφρόκρεμα του Ισπανικού Προλεταριάτου. Ήταν μια ε, οργάνωση, η οποία στη ε, δεκαετία του 30, και όταν είχε ξεκινήσει η Ισπανική Επανάσταση το 1936, είχε 600.000 μέλη, από τα οποία 250.000 περίπου ήταν συγκεντρωμένα στην Καταλωνία και τη Βαρκελόν ιδιαίτερα, που ήταν και το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο ε, της Ισπανίας, που είχε το, το μεγαλύτερο βιομηχανικό προλεταριατό της χώρας. Ε, δεν μπορούμε να μπούμε αναλυτικά στα γεγονότα της Ισπανικής Επανάστασης που έχουν πολύ μεγάλη σημασία και είναι καλό να συζητηθούν ε, στους τομείς. Για τις ανάγκες τουποθέτηση θα κάνω μια πολύ σύντομη ε, περιγραφή όμως των πολύ βασικών γεγονότων. Ε, η Ισπανική Επανάσταση ξεκίνησε στην ουσία το 1931 όταν κατέρευσε ε, η μακρόχρονη μοναρχία και εκλέχθηκε μια δημοκρατική κυβέρνηση κάτω από την πίεση μαζικών κινητοποιήσεων. Η διετία που ακολούθησε το 1931 με 1933 ήταν μια περίοδος πολύ έντονων απεργιακών ε, κινημάτων και εξεγέρσεων ε, κάτω από την πίεση των οποίων κατέρευσε η, η δημοκρατική κυβέρνηση και εκλέχθηκε μια δεξιά κυβέρνηση του ρεπομπλικάνικου κόμματος, ενός αστικού κόμματος, το οποίο το 1934 ε, κέρδισε τις εκλογές και στη συνέχεια κάλεσε και το ΣΕΝΤΑ, το ακροδεξιό κόμμα της Ισπανίας, να συμμετέχει <κυρίζει> στην κυβέρνηση. Τότε το Σοσιαλιστικό Κόμμα κάλεσε σε γενική απεργία και εμφανίστηκαν μαχητικά κινήματα στην Αστούρια και την Καταλονία. Ήταν μια περίοδος που το Σοσιαλιστικό Κόμμα στράφηκε απότομα στα αριστερά, άρχισε να εξοπλίζει τα μέλη του ε, και ουσιαστικά προετοιμάστηκε για εξέγερση, για να ρίξει την, ε, την δεξιά κυβέρνηση. Τότε είχαμε και την εξέγερση στην Αστούρια, που κράτησε για κάποιους μήνες και είχαμε τα γεγονότα που χαρακτηρίστηκαν σαν κομμούνα της Αστούρια. Ε, στην απεργία αυτή, η αναρχική, ουσιαστικά λόγω της μακρόχρονης έκθρας που είχανε με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, αρνήθηκαν να παράσχουν βοήθεια κεντρικά, παρά μόνο στην ε, ΣΕΝΕΤΕ, το τοπικό παράρτημα της Αστούριας συμμετείχε στα γεγονότα ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ε, παρότι αναρχικά συνδικάτα που συμμετείχαν στις ΕΝΕΤΕ έλεγχα τους σιδηροδρόμους δεν έκαναν ούτε καν απεργία στους σιδηροδρόμους που μετέφεραν τους, ε, τους στρατιώτες για να καταστήλουν την εξέγερση της Αστούρια και, και έτσι ουσιαστικά η εξέγερση αυτή καταπνίγηκε κάτω από την ε, παθητική ε, αντίδραση της υπόλοιπης εργατικής τάξης στην υπόλοιπη χώρα με σημαντικό, σημαντική ευθύνη γι' αυτό την καθοδήγηση των αναρχικών ηγετών. Αργότερα στις εκλογές του 1936 το Σοσιαλιστικό και το Κομμουνιστικό Κόμμα συμμάχισαν με, το φιλελεύθε, με τη φιλελεύθερη πτέρυγα της αστικής τάξης σχηματίζοντας ένα λαϊκό μέτωπο. Ε, ουσιαστικά, όπως έχουμε εξηγήσει για, την, για το τι αντιπροσωπεύει το, το λαϊκό μέτωπο επί ήταν ένα, ένα μέτωπο το οποίο προσπάθησε και στην πράξη μπλόκαρε την επανάσταση προκειμένου να μην περάσει στην απαλωτρίωση των καπιταλιστών και με αυτόν τον τρόπο έμεσα ε, βοήθησε κατά κάποιο τρόπο τους φασίστες να πάρουν ε, την εξουσία καθότι οι αστεί φοβόντουσαν πολύ περισσότερο το εργατικό κίνημα από ότε τους φασίστες. Αν παίρναν οι φασίστες την εξουσία οι αστεί θα συνέχιζαν κανονικά τις δουλειές τους και θα συνέχισαν να βγάζουν κέρδη. Φοβόντουσαν όμως ότι κάτω από την ανεξάρτητη δράση των εργατών θα μπορούσαν να χάσουν την εξουσία και γι' αυτό το λόγο ε, μέσα από το λαϊκό μέτωπο προσπαθούσαν συνεχώς να ε, στρέψουν την, ε, την κυβέρνηση στα δεξιά. Όμως στις, ε, στις εκλογές 36 η ΣΕΝΕΤΕ και η Φ.Α.Η. η Αναρχική Ιβηρική η Ομοσπονδία που ήταν η πολιτική οργάνωση πίσω από την ΣΕΝΕΤΕ, κήρυξαν αρχικά την αποχή από τις εκλογές ε, Ουσιαστικά στηριζόμενοι στι παραδόσει του μέχρι τότε τις αντιεκλογικές, λέγοντας ότι ήταν μια ε, πάλι μεταξύ των πολιτικών που δεν ενδιαφέρει τους εργάτες. Κάτω από την πίεση όμως των μελών τους, στο τέλο αναγκάστηκαν να πάρουν θέση υπέρ του λαϊκού μετώπου και να ψηφίσουν το λαϊκό μέτωπο. Τότε αν είχαν κρατήσει μια ανεξάρτητη θέση και είχαν κατέβει στις εκλογές με ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα, κάτι που βέβαια ερχόταν σε αντίθεση με την ιδεολογία τους, θα μπορούσαν να έχουν παίξει έναν ανεξάρτητο ρόλο στην Επανάσταση και να έχουν δημιουργήσει την αριστερή πτέρυγα που θα έδινε ανεξάρτητη έκφραση στην εργατική τάξη. Τελικά όμως στράφηκαν από την, ε, από την αποχή, στράφηκαν στην ε, χωρίς όρους ουσιαστικά στήριξη του λαϊκού μετόπου. Στις 17 Ιουλίου του 1936, οι φασίστες οργανώνουν ένοπλη απόπειρα ανατροπής της κυβέρνησης του λαϊκού μετώπου, κάτω από την ηγεσία του Φράνκο. Ε, με το όπλο στο χέρι, οι εργάτες παίρνουν κάτω από τον έλεγχο της ολόκληρης πόλης. Ειδικά στη Βαρκελόνη, επί της ουσίας οι εργάτες είχαν την απόλυτη εξουσία στα χέρια τους. Στην έναρξη του εμφυλίου πολέμου η Αναρχή ήταν κυρίαρχη στη Βαρκελόνη, τη μεγαλύτερη πόλη της Καταλονίας και θα μπορούσαν να έχουν διαλύσει την τοπική κυβέρνηση, την, την ε, αυτόνομη κυβέρνηση της Καταλωνίας, τη λεγόμενη Χενεραλιδάδ, η οποία ήταν στα χέρια των φιλελεύθερων κομμάτων. Ε, οι Αναρχικοί δεν το έκαναν αυτό όμως, επειδή ήταν ενάντια στην ιδεολογία τους να σχηματίσουν μια κυβέρνηση. Ε, έτσι δημιούργησαν μια κεντρική επιτροπή των αντιφασιστικών πολιτοφυλακών, επίσης γνωστή ω Αντιφασιστική Επιτροπή Πολιτοφυλακών, τη στιγμή που οι εργάτες είχαν καταλάβει τους εργασιακούς χώρους και είχαν δημιουργήσει τοπικές επιτροπές. Στην πραγματικότητα θα μπορούσαν να έχουν κηρύξει την Κεντρική Επιτροπή Πολιτοφυλακών σαν κυβέρνηση και να έχουν καταργήσει την αστική κυβέρνηση πέρνοντας όλη την εξουσία στα χέρια του. Δεν το έκαναν όμως αυτό και επί τη ουσία, παρότι είχε αναδευθεί στην πραγματικότητα διαδική εξουσία άφησαν ανέπαφε την αστική εξουσία και άφησαν τις δύο εξουσίες να λειτουργούν παράλληλα, δίνοντας χρόνο στην αστική τάξη ε, να οργανωθεί και να διαλύσει σταδιακά την, ε, <coughs> τις δομές εξουσίας που είχαν δημιουργήσει οι Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση που είχε κάνει ένα από του ηγέτε των Αναρχικών, ο οποίο έγραψε αργότερα, θα μπορούσαμε να είχαμε παραμείνει μόνοι, να επιβάλαμε την απόλυτη ισχύ μα, να κηρύσαμε την χενεραλιδά άχρηστη και να επιβάλαμε την αληθινή εξουσία του λαού. Αλλά δεν πιστέψαμε στη δικτατορία όταν ασκήθηκε ενάντια σε εμά και δεν το θελήσαμε όταν μπορέσαμε να το ασκήσουμε εμεί οι ίδιοι εις βάρος άλλων. Η κυβέρνηση χενεραλιδά θα παρέμενε σε ισχύ με τον πρόεδρο Κομπάνη, επικεφαλή και οι λαϊκές δυνάμεις θα οργανώνονταν στις πολιτοφύλακες για να συνεχίσουν την προσπάθεια για την απελευθέρωση της Ισπανίας. Κατά συνέπεια γεννήθηκε η Αντιφαστική Επιτροπή πολιτοφυλακών της Καταλωνίας. Ε, ουσιαστικά λοιπόν είδαμε ότι αρνήθηκαν τότε να σχηματίσουν κυβέρνηση γιατί κάτι τέτοιο ερχόταν σε αντίθεση με την ιδεολογία τους. Ούτε οι ηγέτες του Κομμουνιστικού, ούτε και οι ηγέτες του Σοσιαλιστικού Κόμματος ήθελαν την επανάσταση της συγκεκριμένη περίοδο και τα δύο αυτά κόμματα ήταν γραφειοκρατικά και εκφυλισμένα. Όμως μαζί με αυτούς, αποκάλυψαν την πραγματική φύση της επαναστατικής τους θεωρίας και η αναρχική. Είχαν μια ισχυρή βάση τους εργάτες της Καταλωνίας και τους ακτήμονες αγρότες σε άλλες περιοχές, Ωστόσο, αντί να βάλουν το ζήτημα τη δημιουργία επιτροπών μέσα από τι οποίε οι εργάτε και οι αγρότε θα μπορούσαν να έχουν πάρει τον έλεγχο τη εξουσία και τη κοινωνία, οι αναρχικοί δεν έκαναν τίποτα για να υπερασπίσουν και να ολοκληρώσουν τι κατακτήσει των εργατών. Ο Αουγκουστίν Σούτσι, που στο διάστημα 36-39 ήταν υπεύθυνο διεθνή προ προπαγάνδας τη NNT και τη ΦΑΗ, ήταν ένα από του αναρχικού που υποστήριζαν τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση. Έγραψε τότε. Οι εργάτες της Βαρκελόνης κάτω από την καθοδήγηση των αναρχικών κατάφεραν να συντρίψουν τη φασιστική εξέγερση μέσα σε δυόμιση μέρες. Οι αναρχικοί δεν ήθελαν να πάρουν οι ίδιοι την εξουσία, ούτε τα συνδικάτα γύρευαν να εγκαθιδρύσουν μια δικτατορία. Όπω και σε όλε τι άλλε περιοχέ τη Ισπανίας, δημιουργήθηκε ένα αντιφασιστικό ενιαίο μέτωπο. Κάλυπτε όλο το φάσμα από τι διάφορε φιλελεύθερε τάσει τη αστική τάξη μέχρι την πιο ακραία τάση του προλεταριάτου, του αναρχικού. Έτσι λοιπόν, οι αναρχικοί οδήγησαν του εργάτε στην πραγματικότητα σε ένα λαϊκό μέτωπο και στην ίδια τη Βαρκελόνη ενάντια στο φασισμό που περιλάμβανε και του ίδιου του αστούς Μέσα από μια τέτοια συμμαχία. Ε, με τα αστικά κόμματα όμω, αυτό που έκαναν ισοδυναμούσε με άρνηση τη ανατροπή τη καπιταλιστική εξουσία. Κάτι που αναπόφευκτα αποδυνάμωσε τον αντιφασιστικό αγώνα. Ο αγώνα ενάντια στο φασισμό πρέπει να είναι αγώνα για την καταστροφή τη εξουσία τη αστική τάξη, διαφορετικά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Ωστόσο, η λογική του λαϊκού μετώπου, στην οποία προσχώρησαν έμεσα κατά αυτόν τον τρόπο οι αναρροί, δεν σταμάτησε εδώ. Στη συνέχεια αναγκάστηκαν να κάνουν όλα τα βήματα μέχρι τέλου και να συμμετέχουν στην ίδια την κυβέρνηση. Τη Χενεραλδάβα αλλά και την κεντρική κυβέρνηση τη Μαδρίτη. Ε, Παίρνοντα υπουργεία μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Πήραν λοιπόν έτσι τέσσερα υπουργεία το Σεπτέμβρη του 1936 στην ε, κυβέρνηση της Καταλωνία και τρία υπουργεία δύο μήνε μετά στην κεντρική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αυτή όμω δεν ήταν εργατική. Αντίθετα, ήταν μια αστική κυβέρνηση που είχε στόχο το τσάκισμα τη σοσιαλιστική επανάσταση όπω αργότερα. <κυκλή> <που> Ε, οι εργάτες αναζητούσαν ενστικτοδός και τη διατήρηση του αστικού κράτους ε, είχε σαν στόχο η κυβέρνηση. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν να οργανώσουν οι εργάτες το δικό τους κράτος, αλλά και τότε η κοινωνία θα είχε μπει στον δρόμο του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Αλλά αντιμέτωποι με το πραγματικό τεστ των καθηκόντων μιας ζωντανής επανάστασης, οι αναρχικοί ηγέτες ένιωσαν τις αδυναμίες της θεωρίας τους και τελικά κάθισαν στι πολυθρόνες του κράτους που όλοι στην προηγούμενη ζωή πολεμούσαν. Οι Σταλινικοί που είχαν την κυβέρνηση, κατάφεραν να πάρουν την κυβέρνηση της Καταλονία, τη Γενεραλδά, προσπάθησαν στην πορεία να πάρουν τον έλεγχο ε, τη πόλη από τις, ε, τις οργανώσει των εργατών. Έτσι, τον Μάιο του 1937, ε, οργάνωσαν την κατάληψη του κέντρου της τηλεπικοινωνίας που ήταν στα χέρια των συνδικάτων που έλεγχε η ΣΕΝΕΤΕ, ε, okay τότε δημιουργήθηκαν στην, στην Βαρκελόνη οδοφράγματα και είχαμε μια εξέγερση μέσα στην, μέσα στην ίδια την πλευρά των δημοκρατικών, η οποία στην πραγματικότητα ήταν, θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε επανάσταση και κατάληψη της εξουσίας, αν δεν την είχαν μπλοκάρει όλες οι ηγεσίε του εργατικού κόμματος και μαζί και οι αναρχικοί. Η παντοδυναμία των Αναρχικών τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Καταλονία ήταν δεδομένη. Ε, Ένα από τους ηγέτε των Αναρχικών γράφει στο ημερολόγιο του πω στι 5 Μαου έφταναν μηνύματα από όλα τα μέρη τη Βαρκελόνη και τη επαρχία τη Καταλονία ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού ήταν με τι ΕΝΕΤΕ και πω οι περισσότερε πόλει και τα χωριά ήταν στα χέρια των οργανώσεών μα. Θα ήταν εύκολο να μπούμε στο κέντρο τη πόλη αν οι υπεύθυνε επιτροπέ έδιναν το σύνθημα. Έφτανε μόνο να γίνει έκκληση στι επιτροπέ άμενα των προαστίων. Αλλά η Περιφερειακή Επιτροπή της ΕΝΕΤ ήταν αντίθετη. Και αυτή και η ΦΑΙ απέρριπταν κάθε πρόταση επίθεσης. Έτσι στις 6 Μαΐου ε, ο υφυπουργός Χωανέλ Μολίνα, παρόλο που ήταν μέλος της ΦΑΗ, έκανε τα πάντα για να εμποδίσει την είσοδο των φαντάρων στον αγώνα. Αν, αν η ΦΑΗ είχε πραγματικά μπει στον αγώνα, ολόκληρη η στρατιωτική δύναμη θα ήταν με το μέρος της και η νίκη θα ήταν σίγουρη. Οι αναρχικοί θα μπορούσαν να είχαν καλέσει τους δυνάμους τους από την Αραγωνία και από τα άλλα μέρη της Καταλωνίας και δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα μπορούσαν να ελέγξουν την πόλη μέσα σε 24 ώρες. Αντίθετα όμως οι αναρχικοί που συμμετείχαν στην κυβέρνηση ε, που, στρα... που συμμετείχαν στην κυβέρνηση της που έστελνε τα στρατεύματα ενάντια στους εργάτες βγήκανε και κάλεσαν τους εργάτες σε αυτοσυγκράτηση να διαλύσουν τα οδοφράγματα και να επιστρέψουν σπίτι τους ε, λέγοντας πως ε, δεν, δεν θα πρέπει να ρίξουμε την κυβέρνηση για χάρη του αντιφασιστικού αγώνα. Ε, θα πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι ενάντια στους φασίστες. Ε, Βεβαίω η βάση του. Οι εργάτες που συμμετείχαν στη ΣΕΝΕΤΕ και στη ΦΑΗ αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν τα οδοφράγματα, σκίζανε την, ε, την εφημερίδα των αναρχικών της Ωλυνταρντάδος, ομπρέρα που καλούσε ε, να διαλυθούν τα οδοφράγματα ε, και για, για κάποιες μέρες, για μια περίπου εβδομάδα, στην ουσία στη Βαρκελόνη είχαμε μάχες ε, σώμα με σώμα ανάμεσα στους ε, εργάτες που ακολουθούσαν τους αναρχικούς και το ΠΟΥΜ και στις δυνάμεις της κυβέρνησης και τους τα από την άλλη πλευρά. Βεβαίω τότε κανένας δεν έδωσε το σύνθημα, ούτε από την πλευρά της ΕΝΕΤΕ, ούτε από την πλευρά του ΠΟΜ, για την κατάληψη της εξουσίας, κάτι που ήταν δυνατό μέσα σε εκείνες τις συνθήκες, και έτσι η εξέγερση σταδιακά επικράτησε η απογοήτευση των εργατών και κατάφερε οι αστυνομικές δυνάμεις και ο στρατός να πάρουν τον έλεγχο. Σε αυτές τις συνθήκες, η πλειοψηφία της ελευθεριακής νεολαίας, της νεολαίας δηλαδή της αναρχικών, ε, στράφηκε στα αριστερά, ήρθε σε σύγκρουση με τους συγγέτες της n και της ΦΑΙ και ένα κομμάτι, ε, το πιο ε, αριστερό κομμάτι, Α πούμε των Αναρχικών, οι λεγόμενοι φίλοι του Ντουρούτη που είχαν πάρει το όνομά του από τον ήρωα τη Ισπανική Επανάσταση, υπέγραψαν μια κοινή προκήρυξη με του Στροτσχιστέ, του Μπολσεβίπου Λενιστέ, που καλούσαν στην κατάκτηση τη εξουσίας από του εργάτε μέσα από την, ε, από την δημιουργία εργατικών συμβουλίων που θα παίρνανε την εξουσία. Ωστόσο, οι δύο αυτέ ομάδε και η αριστερά του ΠΟΥΜ που είχε μια παρόμοια άποψη ήταν μειοψηφικέ μέσα στα, ε, στα κόμματα ας πούμε, της, ε, της αριστεράς ε, που συμμετείχαν στην εξέγερση ήταν οργάνωτες και δεν μπόρεσαν να πάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να δημιουργήσουν μια ηγεσία μέσα στη φωτιά της μάχης ε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Και έτσι η εξέγερση της Βαρκελόνης πνίγηκε στην ουσία στο αίμα. Εκτός όμως από την αδυναμία να συνειδητοποιήσουν το, το ζήτημα ε, της ανάγκης δημιουργίας μιας επαναστατικής κυβέρνησης, μέσα στην Ισπανική Επανάσταση φάνηκαν και άλλες, πλευρές, ε, άλλες αδύναμες πλευρές της αναρχικής θεωρίας στην πράξη. Στις περιοχές που πέρασαν υπό τον έλεγχό τους, οι αναρχικοί εφάρμοσαν τον κολεκτιβισμό, ε, τη λεγόμενη αυτοδιαχείριση δηλαδή, από τους ίδιους τους εργάτες στα εργοστάσια και από τους αγρότες στις κολλεκτίβες που δημιούργησαν, χωρίς όμως κεντρικό σχεδιασμό και κεντρική οργάνωση. Η ανισότητα όμως μεταξύ των κολλεκτίβων δημιουργούσε ανταγωνισμό και πλεονάσματα. Υπήρχαν κολλεκτίβες που ήταν πιο πλούσιες και κολλεκτίβες που ήταν πιο φτωχές. Ε, υπήρχε η τάση σε πολλές περιπτώσεις από τους αγρότες να κρύβουν τα πλεονάσματα αντί να τα διαθέτουν στο, στο μέτωπο και στις ε, πιο φτωχές επαρχίες και αναγκαστικά οι αναρχοί χρησιμοποίησαν τότε τις πολιτοφύλακες για να μπορέσουν να... Ε, πάρουν τα πλεονάσματα και να τα χρησιμοποιήσουν για να εφοδιάσουν το μέτωπο. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιούσαν μία μορφή κράτου μόνο που δεν μπορούσαν να το συνειδητοποιήσουν, δεν το κάνανε συνειδητά και κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπόρεσαν να, να φτάσουν αυτή την, ε, την ανάγκη που συνειδητοποιούσαν στην πράξη μέσα στα, μέχρι τα, ε, τη λογική της προέκταση που ήταν η δημιουργία μιας κεντρικής εξουσίας σε τελική ανάλυση, επαναστατική. Ε, το ίδιο συνέβαινε και στα εργοστάσια. Ε, δεν μπορούσαν στην πραγματικότητα να οργανώσουν την παραγωγή με τέτοιο τρόπο που να καλύπτει τις ανάγκες του πολέμου γιατί χρειαζόταν ένα πλάνο επενδύσεων ε, χρειαζόταν αναδιοργάνωση της παραγωγής για τις ανάγκες της ε, βιομηχανίας του πολέμου κάτι που ήταν αδύνατο να γίνει από τις κολλεκτίβες, από μόνε τους, χωρίς ένα κεντρικό σχεδιασμό. Οι αναρχοί δεν ήταν σε θέση να παρέχουν ένα τέτοιο σχέδιο για ένα κεντρικό σχεδιασμό και έτσι αναγκαστικά ο σχεδιασμός πέρασε στα χέρια της κυβέρνησης του λαϊκού μετόπου και το χρησιμοποίησαν για να καταπνίξουν τις, τις δομέ εξουσίας των εργαζομένων. Όπως ακριβώς χρησιμοποίησαν στην πορεία και των λαϊκό στρατό που χρησιμοποίησαν για να καταπνίξουν την πολιτοφυλακή με τις δικές της ανεξάρτητες δομές και να δημιουργήσουν ξανά έναν αστικό στρατό που κατέπνιξε την επανάσταση. Εκτός από το ζήτημα του κολεκτιβισμού που έδειξε την αδυναμία του να υπάρξει μετάβαση στο σοσιαλισμό χωρίς ε, έναν κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας μέσα από, την, από τις απομονωμένες μεταξύ τους προσπάθειες των εργαζομένων ε, στις, στα διαφορετικά εργοστάσια και στις διαφορετικές κολλεκτίβες που μοιραία ε, οδηγούσαν στην ε, επικράτηση των νόμων της αγοράς όταν δεν υπάρχει σχέδιο, ε, ο μόνος τρόπος για να, για να ρυθμιστεί η παραγωγή ανάμεσα στις κολλεκτίβες ήταν η αγορά. Ε, υπήρχε και το ζήτημα τις στάσεις ε, τις απέναντι στην αποικιοκρατία, Τις στάσεις απέναντι στο Μαρόκο που ήταν μια από τις βασικές αδυναμίες που επέδειξαν οι Αναρχικοί κατά την ε, Ισπανική Επανάσταση. Το Μαρόκο εκείνη την περίοδο αποτελούσε αποικία της Ισπανίας και της Γαλλίας και το, ε, το βόρειο κομμάτι ήταν αποικία της Ισπανίας. Εφόσον η εργατική τάξη της Ισπανίας θέλει την ήττα του Φράνκου, ήταν σημαντικό να, παρα, να παρακινήσουν τον Ιθαγενή Μαροκινό πληθυσμό σε επανάσταση ενάντια στις φραγκικές δυνάμεις και να εξασφαλίσουν ότι το Μαρόκο θα έμενε ανεξάρτητο αν νικούσαν τον Φράγκο. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ. Παρόλο που η παραχώρηση αυτονομίας στην Καταλωνία και τη χώρα των Βάσκων είχε αυξήσει την επιρροή των αντιφραγκικών, δεν, είχε, δεν έγινε καμία κίνηση για να κερδιθεί η έδνοια των Μαροκινών. Φαίνεται ότι οι Αστείδημοκράτες προτιμούσαν να χάσουν από τον Φράνκο παρά να χάσουν το Μαρόκο. Φοβόντουσαν επίση ότι εφόσον προέβαλαν το δικαίωμα στην ανεξαρτησία για το Ισπανικό Μαρόκο, μια αλυσιδωτή αντίδραση αντιαπικιακού αγώνα θα ξεκινούσε και αυτό θα του απο... απομόνωνε από τι υπόλοιπε αστικέ κυβερνήσει. Έτσι λοιπόν, το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που ε, ιστορικά η θέση του ήταν υπέρ τη ανεξαρτησία του Μαρόκου, όταν μπήκανε στην κυβέρνηση του Λαϊκού Μετόπου, ξέχασαν αντελώ τη θέση του. Ε, το μόνο κόμμα που συνέχισε να υποστηρίζει την ε, ανάγκη να προσφερθεί από την κυβέρνηση ανεξαρτησία στο Μαρόκο ήταν το πούμ. Η αναρχικοί, από παράδοση, δεν είχαν καμία θέση για το Μαρόκο, από μια στενά τοπικιστική, ε, τοπικιστική οπτική, η οποία, ε, λόγω της ε, ιδεολογίας της, η οποία ήταν ενάντια στο κράτος γενικά, ε, τους οδηγούσε να είναι και ενάντια σε ένα ανεξάρτητο κράτος των ε, απικιακών λαών, ειδικά. Και με αυτή την έννοια, δεν βάζανε κανένα ιδιαίτερο ζήτημα για την ανάγκη ανεξαρτησίας του Μαρόκου και θεωρούσαν ότι είναι θέμα των ίδιων των Μαροκινών, α πούμε, το να κάνουν την επανάσταση ε, μόνοι του. Με αυτή την έννοια, ουσιαστικά οι ηγέτε των, ε, των αναρχικών. Από, από τι ίδιε αδυναμίε ιδεολογίας του από τη μία πλευρά και κάτω από την πίεση τη αστική τάξη με την οποία de facto είχαν έρθει σε, στην ανάγκη να συνεργαστούν, εγκατέλειψαν και το ζήτημα ε, τη ανεξαρτησία του Μαρόκου. Ο Τρότσκι, συνεψίζοντα τη στάση των Αναρχικών στον Ισπανικό Εμφύλιο, έγραφε ότι οι Αναρχικοί δεν είχαν κανένα είδου ανεξάρτητη θέση μέσα στην Ισπανική Επανάσταση. Δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να ταλαντεύονται ανάμεσα στον Πολσεβικισμό και τον Μενσεβικισμό. Για την ακρίβεια, οι αναρχικοί εργάτες ενστικτοδός οδηγούνταν στον δρόμο του πολσεβικισμού, ενώ οι αρχηγοί τους αντίθετα έσπροχναν μόλι τη δύναμή τους στις μάζες προς το στρατόπεδο του λαϊκού μετόπου, δηλαδή στο καθεστώς της αστικής τάξης. Οι αναρχικοί αποκάλυψαν μια μοιραία έλλειψη κατανόησης των νόμων της Επανάστασης και των καθηκόντων της, όταν δοκίμασαν να περιοριστούν στα συνδικάτα, δηλαδή στις οργανώσεις της βουτυγμένης της ρουτίνα της ειρηνικής εποχής αγνοώντας ό,τι συνέβαινε έξω από τα συνδικάτα, μέσα στις μάζες, στα πολιτικά κόμματα και τον κρατικό μηχανισμό. Αν οι Αναρχικοί ήταν Επαναστάτες, θα είχαν πρώτα απ' όλα καλέσει τις μάζες στη δημιουργία Σοβιέτ, ενώνοντας τους αντιπροσώπους όλων των εργαζόμενων της πόλης και της υπαίθρους, και μαζί με αυτούς τα πιο καταπιεσμένα στρώματα που ποτέ δεν είχαν οργανωθεί στα συνδικάτα. Μέσα στα Σοβιέτ, οι Επαναστάτες εργάτες θα είχαν φυσικά καταλάβει μια δεσπόζουσα θέση. Η σταλινική θα παρέμενε ένα σήμαντι μειοψηφία. Το προλιταριάτο θα είχε πιστεί για την ακαταμάχητη δύναμή του. Ο αστικός μηχανισμός του κράτους θα κρεμώταν στον αέρα. Δεν χρειαζόταν παρά μόνο ένα γερό χτύπημα για να κονιορτιωθεί αυτό ο μηχανισμό. Η σοσιαλιστική επανάσταση θα είχε πάρει μια ισχυρότατη όθηση και τότε το γαλλικό προλεταριάτο δεν θα είχε επιτρέψει για πολύ στον Λέον Μπλουμ να αποκλείσει την προλεταριακή επανάσταση πέρα από τα Πυρηναία. Ούτε η γραφειοκρατία τη Μόσχας θα μπορούσε να επιτρέψει στον εαυτό τη μια τέτοια πολυτέλεια. Τα πιο δύσκολα προβλήματα θα είχαν λυθεί αυτομάτω. Αντί αυτό όμω, λέει, οι αναρκοσυνδικαλιστέ προσπάθησαν να αποφύγουν την πολιτική κρυβόμενη μέσα στα συνδικάτα βρέθηκαν προς μεγάλη έκπληξη όλου του κόσμου, αλλά και τον ίδιων, ο πέμπτος τροχός της άμαξας της αστικής δημοκρατίας. Αλλά όχι για πολύ. Ένας πέμπτος τροχός είναι περιττός. Αφού το Γκαρθία Ολιβέρ και εσύ, δηλαδή ηγέτες των Αναρχικών, οδήξαν το Στάλι, βοήθησαν τον Στάλιν και το παλί καρά του να αρπάξουν την εξουσία από τους εργάτες, οι Αναρχικοί κυνηγήθηκαν από την κυβέρνηση του λαϊκού μετώπου. Ακόμα και τότε δεν βρήκαν τίποτα καλύτερο από το να σκαρφαλώσουν στο βαγόνι του νικητή και να τον βεβαιώσουν για την αφοσίωσή τους. Έκρυψαν τον τρόμο του Μικροαστού μπροστά στο μεγάλο Μπουρζουά, του Μικρού Γραφεακρότη μπροστά στο μεγάλο Γραφειοκράτη. Και μονάχα λέει αυτή αυτοδικαιολόγηση, δεν πήραμε την εξουσία όχι γιατί δεν μπορούσαμε, αλλά γιατί δεν θελήσαμε, γιατί είμαστε ενάντια σε κάθε είδους και κλπ, περικλεί την ανέκλητη καταδίκη του αναρχισμού ως θεωρίας τελείως αντιπαναστατικής. Να αρνηθούμε την κατάκτηση της εξουσίας είναι σαν να την αφήνουμε θεληματικά σε αυτούς που την έχουν, δηλαδή τους εκμεταλλευτές. Αυτά έστω.